Produced by Greek Latin Audio com Austin, Texas, December 2007, John, Chapter 10. Amin, amin leguimin, o mi ser de atistiras istin avlin ton provaton ala anavenon ala jothen, equinos kleptis estin kilistis, o de diatistiras de atistiras pimin estin ton provaton. Tuto tiroros anigi, Keta aprovatatis vonisab tu και τα είδε προβά τα φόνι ονομά και εξάγει αυτα. Όταν τα είδε πάντα εκ βάλλει εμπρόσθεν αυτον και τα προβατά αυτο ακολούθη ότι είδασεν την φόνιν αυτο. Αλο τριο δε ομί ακολούθησουσιν, αλλά φεύξονται απαυτού ότι ουκ είδασί τον αλο τριον την φόνιν. Ταυτήν την παρήμιαν είπεν αυτοί ισοίσους, εκείνη δε οκ έγνοσαν τίνα εινά ελάλι αυτοίς. Υπεν ούν Παλίνο Ιησούς, Αμήν, Αμήν λεγουίμιν, εγώιμί τίρα τον προβάτον, πάντη σοσι Ιλτον προημού κλέπτι ίσίν κελίστη, αλούκ Ικουσάν αυτον τα προβάτα, εγώιμί τίρα, δί μου εάν τί σις ελτί και εις και και ο κλέπτης ούκ έρχεται ημίη κλέψει και και απολέσει, εγώ ήλτον ηνα ζωήν και περισσόν εγώ ο καλός, οπιμείν ο μιστωτός και οκ ον πιμίν, εστίν τα προβάτα ίδια ατε ορρή τον και αφήσιν τα προβάτα και φεύγι, και ολικο αυτα και σκορπίζι, οτι μιστωτός εστίν και ομέλι αυτο περί τον προβάτον. Εγώ η μί ο καλός, και γενόσκο τα εμά και γενόσκου συμή εμά, κατος γενόσκι με ο Πατήρ καγο γενόσκο τον μου τίτι μου προβάτον και alla provata echo έχω αουκ έστιν εκ της αυλίσταυτης, και τις φωνείς μου ακούσουσεν, και γενίσονται μία ποιμή με ο πατέρ ότι εγώ τι την ψυχή μου να αυτην. Skisma palin εγένετο εν της ioudeis <güls> διά τους λόγους elgon de poly hexapton demonionechi kemnete akurte ali elegon taf tatarymata ukestin demonizomenou mi demonion dinateti plon oftalmosanixe egeneto toteta en genia en tis <güls> ioudeis himon in en to Επίση Επίση Επίση eris, isi io Christos, iponimin Parisia, Επίση Επίση Επίση iponimin, Επίση Επίση ta Επίση Επίση e ento onomatitu Επίση tafta Επίση Επίση imis Επίση Επίση Επίση este Επίση Επίση Επίση Επίση Επίση fonismu Επίση Επίση Επίση Επίση Επίση «Καγώ δεδομί αυτις ζωήν αιώνιον, και ούμι απολόνται ιστον και ούχα αρπάσι αυτα εκ της κύρος Ο πατήρ μου οδέδοκεν μι πάντον μίζον εστίν, και ο διστίνα τε αρπάζιν εκ της κύρος του πατρός, εγώ και ο πατήρ εν εσμίν». Εβάστασαν παλενλίθους να αυτον, ο Πρικαλού εργού ολίθαζομεν σιάλα περί βλασφημίας, και οτι σιάντροποσον πίσει απ τον θεόν, απεκριθι απτήσω Ισούς οκ εστίγγε γραμμένων εν το νομο εμών οτι εγώ υπα θείαστη, του και Ιου πιό τα εργα του πατρός μου, μι πιστεβιτι μι, Ιδι πιό καν εμιμι μι πιστεβιτι, Τις εργις πιστεβιτι να γνωτι και γενοσκίται Ότι εμιμι ο πατύρ καγό εν πατρί, Εζίτουν ον αυτον παλιν πιάση, Και εξίλτεν εκ της Και απίλτεν παλιν τεραν του Πάντα δέω σε είπεν γιωάνι σπρίτου του αλίτιιν, και πολί επίστεψαν Ισάπτο νεκί.